στοιχη 6:18 6-18. Προτροπέν και εντολέδια τους αέργους. 6. Σας παραγγέλωμεν δε αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μην έχετε στενά σχέσεις, αλλά να αποχωρίζεστε εσείς από κάθε αδελφόν που συμπεριφέρεται άτακτα και όχι σύμφωνα με την παράδοση την οποία και αυτοί που ατακτούν παρέλαβουν από εμά 7. Τι δε με το παράδειγμά μας και τη διδασκαλία μας σας παρεδώκαμεν εμείς δεν είναι ανάγκη να σας είπα. Διότι μόνοι σας γνωρίζετε πώς πρέπει να μας μιμήσετε, επειδή δεν ατακτήσαμε μεταξύ σας και δεν σας εδόκαμε να φορμεί να υποθέσετε ότι ζώμενοι βάρος των άλλων. 8. Ούτε λάβαμε από κανένα τα μέσα της συντηρήσεω μας δωρεάν και χωρίς πληρωμή, αλλά επρομηθεύθημεν αυτά με κόπον και με μόχθον και εργαζόμεθα νύχτα και ημέραν για να μην επιβαρύνομεν κανένα από σας. 9. Υπευλήθημεν δε στην κοπιαστική αυτήν εργασία, όχι διότι δεν είχαμε δικαίωμα να ζητήσουμε από εσά τη συντήρησή μα, αλλά δια να δώσουμε τον εαυτό μα παράδειγμα για να μα μιμήσετε. Δέκα. Διότι και όταν ήμεθα πλησίων σα, αυτήν την παραγγελία σα εδίδαμεν, ότι δηλαδή, εάν κανεί δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ουδένα τρώγει. Έντεκα. Και τώρα επαναλαμβάνομαι την παραγγελία Ταύτην, διότι ακούομαιν. Ότι μερικοί συμπεριφέρονται μεταξύ σα άτακτα και δεν εργάζονται καμίαν εργασία, αλλά περιεργάζονται τα ξένας υποθέσει. 12. Παραγγέλνουμε ενδέη στου θειού του και του παρακαλούμε μεν το κύρο και την εξουσία που μα δίδει ο κύριο μα Ιησού Χριστό, να εργάζονται ήσυχα και ειρηνικά και να τρώγουν το ψωμί που θα κερδίζουν με το κόπον τον κόπον 13. Ση όμω, αδελφοί, μη αποκάμνετε πράτοντα το καλό και προ αυτού. Δεκατέσσερα, εάν δεν κανείς δεν υπακούει στον λόγο μας που σας γράφουμε με την επιστολή αυτήν, σημαδεύετε τούτον και μη τον συναναστρέφεστε με οικειότητα, για να εντραπεί και διορθωθεί. Δεκαπέντε. και μη τον θεωρείτε ως εχθρόν, αλλά συμβουλεύετε έτονος αδελφών. Δεκαέξι. Ήθε εδώ ο ίδιο ο κύριο από τον οποίο πηγάζει η Ειρηνή να σα δώσει την ερήνι μόνημων και ασφαλισμένη με κάθε τρόπο ώστε να μην απομίνη μεταξύ σα πουδέα παρά μικρά αφορμή διαμάχη ή ταραχή. Ήθε ο κύριο να είναι με όλου σα. 17. Ο ενγκάρδιο χαιρετισμό που επισφραγίζει την επιστολή γράφει με το ειδικό μου χέρι του Πάλου, και αυτό είναι σημείο τη κάθε επιστολή μου. Ωτι πράγματι αυτή είναι η δική μου. Έτσι συνηθίζω να γράφω. 18. Η χάρη του κυρίου μα Ιησού Χριστού ήθε να είναι με όλου σα. Αμήν. Τέλο τη Δευτέρα Προ Θεσσαλονική Επιστολή, σελίδα 830.